Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Την δημοσία εντάξει και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Το λέω με πεποίθηση, το λέω με αποφασιστικότητα Και θα την προασπίσω προϊσδήποτε θυσία. Είναι μια πράξη ευθύνης. Ο Μιχάλη και ο Γιώργο. Ναι, ναι. Ο, ο Γιώργο Να, θα έλεγε. Ακούμε, ναι. μάλλον. Ακούμε. Και εντάξει, δεν θέλω τώρα βέβαια να διασαλεύεται η τάξη. Διασαλεύεται. Αλλά διασαλεύεται Με και φορείες. η δημοκρατία, αλλά. η δημοκρατία είναι διασαλευμένη. Έχει σχέση. πει ο άνθρωπο. Πιο κάτω. Πιο κάτω το μικρόφωνο. Πιο, πιο μέσα. <laughs> Ωραία. Λοιπόν. Τώρα είναι καλά. <laughs> Ε, αλλά όπω και να έχει, αυτή η σπέκουλα που κάνετε κατά τις κυβέρνηση κάθε τόσο. Βάλτε αφού πιο είπε αυτό. Εμένα? Όχι, το, το χαλή. Χαλή, Αφού είπε ότι. Εμένα θα με ακούσει. <laughs> το πάμε, μπορεί να κάνει. Τι θέλετε, λησάξατε. Τι... Είπε για του σχήματου, 50 ανεξέλεγκτου που δεν έχουν επικεφαλή. Οι 50 ποτέ δεν κλείνανε δρόμο. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε: και αν έχουν κλείσει κάνα δύο-τρει φορέ, όποτε είναι 50, δεν κατεβαίνουν καν στο δόστροφο. Αυτή οδόστρωμα. η παπαριά ε, που τέλος. λένε: η παπαριά ότι ναι, αλλά οι μεγάλε οργανωμένε πορείε μπορεί να γίνουν. Ναι, θα του υπάρχει, υπάρχει ένα παραθυράκι στον νόμο και λέει: ναι, εξαιρείτε όμω, οργανωμένη βλακίες. πορεία πάμε. Όλο αυτό που γίνεται Α. είναι βλακεία γιατί δεν του νοιάζει ούτε πορεία ούτε τα καταστήματα που του ενδιαφέρουν. Αν του νοιάζουν τα καταστήματα. Τι του νοιάζει, δεν μα λε. Δέκα Που έχουν κλείσει τα μισά, θα είχαν κάνει κάτι. Αυτό είναι που δεν πάει ο κόσμο να ψωνίσει. Έτσι τα καταστήματα έχουν πρόβλημα. Όχι επειδή θα κάνει μια πορεία ωραία και που κάποιο που έχει δίκιο, αυτό κυνηγάνε. Τον άνθρωπο που έχει δίκιο. Αυτό δεν γουστάρουν. Κάποιο να κατεβαίνει μαζί με άλλους και να ζητάει. Ναι. Αυτό δεν θέλουν. Όλα αυτά που λένε είναι βλακίε. Πραγματικά βλακίε. Όταν το... κλείνουν και έρχεται ο Μπάμπα και κλείνουν την Αθήνα, τι είναι αυτό. Δεν είναι Εκεί αυτό. Εκεί τα μαγαζιά όταν κάνουν του μαραθονίου κάθε Κυριακή για ψήλου πείδημα, τι είναι αυτό. Ε, όχι για ψήλου, για χορηγού πείδημα. Για χορηγού πείδημα, τι είναι αυτό. Και τράπεζα. Όταν μετακινεί το χι πολιτικός με 10 κούρσε μπρο-πίσω, τι είναι αυτό. Και είναι στα φανάρια όλοι από πίσω. Δεν διασαλεύεται η τάξη και η εμπορική κίνηση τη Αθήνα. Μεγάλο περίπατο πατάμε στην πορεία. Έχει σήμερα το απόγευμα. Τσαλά πατάμε. Τσαλά πατάμε. πατάμε. Θα κάνουμε πατιμασιέ στο κόκκινο και ο κίτρινο Αυτά πάνε. Θα ενδιαφέρονται βάλει το κόκκινο για να ξέρουν πού θα πάνε οι άνθρωποι. Δεν χωράνε οι άνθρωποι εκεί. Ήταν ο Χρυσοκοήδη και ο Γιώργο Παπαδόπουλο από τη Χούντα, ο οποίο και τότε είχε γίνει μια προσπάθεια να περιαριστούν οι συναθρήσει. Δεν τα καταφέραν. Ποτέ δεν πρόκειται να καταφέρει καμία κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο να περιορίσει τη διάθεση των ανθρώπων να. Ε, υπάρξουν και να κατέβουν στο δρόμο και να κάνουν αυτά που κάνουν και πάντα στον δρόμο βέβαια. απλά κάνουν εδώ τα δικά τους. Το τους ο Χρυσοχοήτης μίλησε χθες στην Βουλή μίλησε για τη δημοκρατία και τις συγκεντρώσεις η Ελλάδα ανασθενάζει στα γήπεδα και η δημοκρατία μας στις συγκεντρώσεις από ιδεολογική άποψη η Ελλάδα έχει παραδοθεί ανυπεράσπιστη εις το μιας μαρξιστικής εισβολής. αυτό θα αλλάξει Αυτό θα αλλάξει. Η Ελλάδα αναστενάζει στα γήπεδα και η δημοκρατία μας στις συγκεντρώσεις. Είπε εδώ ποιητής, ότι η δημοκρατία μας αναστενάζει στις συγκεντρώσεις. Στα γήπεδα είπε? Στα γήπεδα είναι το παλιό σύνθημα. Δεν ξέρω. Ε, είναι το τραγούδι που η Ελλάδα αναστενάζει στα γήπεδα. τα γκολοπόστα. Ναι, και αυτό. Στι συγκεντρώσει αναστενάζει η δημοκρατία μα. Δηλαδή, αυτή η δημοκρατία έτσι όπω την ξέρουμε, αναστενάζει στι συγκεντρώσει. Ναι. Όχι ακριβώ όπω το λε εσύ. Πώ. Αναστενάζει. αναστενάζει. Με τόση δακρυγόνο και τόση γκλοπια, αναστενάζει. Α, αυτό, η δημοκρατία μα αναστενάζει. Δεν ο Όχι. Όμω, ότι αναστενάζει, να δώσουμε ένα δίκιο. Αναστενάζει. Είναι ο αρχιμπάτσος Χρυσοχοίδη. Γιατί υπάρχουν αστυνομικοί και μπάτσι. Ναι. Ο Χρυσοχοίδη είναι αρχιμπάτσο. Πραγματικά έχει κάνει ό,τι βρωμοδουλειά έχει το συγκεκριμένο Υπουργείο τα τελευταία 15-20 χρόνια και τώρα φέρνει και αυτό το νομοσχέδιο. Λέει εδώ, τον ακούσαμε χθε να λέει ότι. Ναι, ε, στη βούλη μιλάω ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή, ναι, ναι. Ε, Για τον μίλησε πριν και εγώ. Τον δίπλα για την αιτήσια, λέγαλα αλλά πάντων. Α, ναι. ναι, ναι. <laughs> <laughs> στην άλλη οθόνη, <laughs> Εγώ εδώ τον Τσίπρα και Ποιο λέω. μου Τσίπρα, καλή μέρα τώρα η αιτήσια. Μα να πιο, πιο μακριά, λίγο. Όχι, το χαρδαλιά. κι Είχε έρθει χθε. Στην Ερυπσόνα. Για να σα συνετίσει λίγο. γιατί έχετε Εμεί θεμιάλοι που ανοίξαμε τα σύνορα και ήρθαν οι Σέρβοι. Λέγαμε λοιπόν. Ναι. Ε, και αυτό στην Ερυπσόνα επειδή έχει πολλού Σέρβου. Γι' αυτό έχει τα δύο κρούσματα και δεν ξέρουμε να θα είναι κι άλλα, θα τα μετράνε εδώ. Σήμερα όχι, σαν... τώρα βγαίνει το. Ε, επειδή έχει πολλού Σέρβου. Τα αποτελέσματα σερβους, ε, από του υπόλοιπου 80. -708. Το βλέπει αυτό. αυτό, αν περπατήσει εκεί στον παραλιακό δρόμο που είναι τα μαγαζιά, όλε τι ταμπέλε είναι ελληνικά και Σέρβικα. Και Ρώσικα. Έχει τουρισμό διάφορο και Ρουμάνου. Έχει. Αλλά κυρίω Σέρβοι ή Ρώσοι είναι τα βασικά. Ρώσοι με γιστάνε τι θα έχει στην Ε Να είσαι Ρώσο με Γιιστάνο και να είσαι Ισπανό. Να κάνουν τα σπάτου. Έρχονται να κάνουν Του πασαλίβουμε εκεί με λάσπη. Του <σχυλί> <σχυλί> <σχυλί> <Πάρε, σχυλί> σοφατίζουμε. Ένα <σχυλί> ρωσό <Ρώσο, σχυλί> <Ρώσο, σχυλί> με την ευκαιρία. Να πασαλίφτείτε κι εσεί, μην ξεχάσετε μετά. Μίνετε αλάσποτοι. <σχυλί> λοιπόν, από ποιου έχει μείνει και πετά λάσπη στον ανεμιστήρα. Πού φθηνά το εύκολο αστείακι που πέμπτη. Λέγαμε λοιπόν ο Χρυσοκοήτη είπε ότι ανασθενάζει δημοκρατία συγκεντρώσει. Σύμφωνα με τη δική του λογική δεν αναστενάζει δημοκρατία που πάντα πληρώνουν φόρου. Συνταξιούχοι μισθωτοί. Καλύπτουν περίπου το 60 με 80% όχι, των και φόρων. Ήδη, όχι και όχι οι βιομηχανοί εφοπλιστέ. Αυτό δεν είναι αναστεναγμό δημοκρατία. Με μονομένε κοινωνικέ ομάδε αναστενάζονται. Δεν αναστενάζει δημοκρατία που το 40-35% βγάζει κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι αναστεναγμό τη δημοκρατία. Οπότε έχουμε εκλογέ. Δεν αναστενάζει Το 30% βγάζει κυβέρνηση. Από αυτού που θα ψηφίσουν. Το 20%. Okay, το 20. Από αυτού που, που θα πάνε Σεφίσαντε, και θα πάνε... Εγώ έβαλα το, το αρχικό ποσοστό. Δεν αναστενάζει δημοκρατία στα ράττια των νοσοκομείων. Δεν αναστενάζει τα φάρμακα. Αναβλένει πολλά μεμονωμένα περιστατικά που αναστενάζουν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι, είναι κάποιε ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε. Δεν αυτό. αναστενάζει η δημοκρατία που είναι πτυχιούχο άλλο από το Πολυτεχνείο και δουλεύει πίτσα-μπόι κάθε βράδυ. Μας αυτό δεν, δεν αναστενάζει. Μα έχουν έρθει λεφτά από τη λίστα πέτσα στο site μα και λε τέτοια. Δεν. Άσε με περινοφρένει. Ναι, καλέ, άσε. Είμαστε. Τέλο καταξίωση. Πώ φέραμε. Ε, 7 ευρώ. <laughs> 7 ευρώ πήραμε τόσα <laughs> μα αναλογούσαν. Να τα επιστρέψεις σε πολύ. Τι είμαστε, Μαρινάκη, σήμερα να τα επιστρέψει. <laughs> είμαστε, Μαρινάχη, να δεν θα δεχτούμε 7 ευρώ εμείς τι είμαστε. Ναι, ναι, όχι. Δεν μας έχουν δώσει ούτε καν 7 ευρώ. Τίποτα. Εμεί δεν πνίμαζαμε. Θα μπορούσαμε, με, αν μα δίναμε, θα βάζαμε. <laughs> <laughs> πολύ σχολαστικά. <laughs> θα κάναμε με τον Τζολιάτ έρχεται να, να πλένει τα κολόχερα. Τα πάντα θα κάναμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, η ευαισθησία του Χρυσοχοίδη είναι πολύ συγκινητική. Πραγματικά την είδαμε και χθε. Έλεγε όλα αυτά Γιατί ότι είναι το συγχειρητικότερο όλων ότι έχει άγχο για τη δημοκρατία. Μα για αυτό είναι. ότι πασχίζει για τι συγκεντρώσει. Γιατί γι' αυτό αριστερό είναι. Και όπω άκουσα χθε την BBL σε ένα ραδιόφωνο. στο Εξωτερικού. Παρακολουθεί καλά ραδιόφωνο. Όχι, βέβαια. σε ένα μουσικό ήταν, στο τρίτο πρόγραμμα. Και όχι την BBL. Έλεγε και εμεί έχουμε κατέβει σε πορείε. Αλτύβολο. Και ξέρουμε τι σημαίνει. Βέβαια. Η BBL δεν ήταν πριν από λίγα χρόνια που έλεγαν να γύρω στην Ελλάδα. Στη βαριμπόμπη. να βαριμπόμπη γίνει πορεία. Ναι. Κάπου Να βάλουμε και πούλμα, να πάμε να κάνουμε πορεία. Κάπου να περπατήσουμε μόνοι μα. Εκεί θα ναι. λέει κλείνετε την εθνική. <laughs> μα θα λέει τη βαριμπόμπη και η πολιτιστική ναι. ζωή τη βαριμπόμπη. Αυτό. Και η κοινωνική ζωή τη βαριμπόμπη. Γι' αυτό το καζίνο πρέπει να φύγει από πάνω. Να έρθει κάτω, <laughs> να, έρθει κάτω και να ανεβαίνουμε πάνω. Ο λοιπόν είπε όλα αυτά για τι και τη διαμαρτυρία την κοινωνική που επέρχεται το Σεπτέμβρη. Μουσική Έτσι κάνουμε πολιτική εμείς. Αυτή είναι η απάντησή μας. Έτσι κάνουμε πολιτική εμείς. Μουσική Έτσι κάνουμε πολιτική εμείς για να πνίγουμε τη ζωή και τις ανάγκες των πολιτών σε άκαμπτες ιδέες. Η δεστηρία που τα είπε τώρα, εδώ είπα αλήθειες Για ποιο λόγο κάνουν, φέρουν αυτό το νομοσχέδιο Τι ακριβώς θέλουν, τι επιδιώξεις έχουν Αυτά είναι, μια χαρά τα λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοήθη Γιατί λέει και αλήθειες Επάντα έλεγε, αλήθειες. έλεγε αλήθειες Αυτή είναι η πολιτική τους Εκεί τα με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη Νομίζω ναι, σωστά. αλήθος Ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής και δεν έχω πρόβλημα να γίνω και δυσάρεστη Αν θέλει να χρειαστεί. Έβλεπα ένα κάποιος είχε εκεί στο Twitter Ούτε θυμάμαι από τα πολλά που βλέπουμε και γίνεται και ένα μίλο στο Twitter Μια παλιά συνέντευξη του Χουσχοίδη, πριν 10 χρόνια Που ήταν σοκ. Και έλεγε, είχε τίτλο η συνέντευξη. Πάντα είναι Πασόκ. Το Κουκουέ είναι δεκανίκη τη δεξιά, έλεγε ο Χρυσοχοίδη. Ναι, ναι, ναι. Που είναι υπουργό τη δεξιά ο Χρυσοχοίδης τώρα. <laughs> τώρα. <laughs> Θέλω να πω, αυτές οι, άλλο χρόνο αυτό το, το χιλιομασμένο ότι το Κουκουέ είναι δεκανίκη τη δεξιά. Ναι, οκ. Okay, το είχε πει τότε ω μοντέρνιά ο Χρυσοχοίδη. Και, και τότε δεξιό γιατί και στο Πασόκ δεξιά. Εφαρμόζόταν κάρα, κάρα δεξιά. Και τώρα είναι στην κανονική δεξιά και κατηγορούσε άλλους ότι είναι δεκανή και... Το καλό όλα αυτά τα χρόνια είναι, είναι ότι πέσανε οι τί... μάσκες. Σταματήσαν να ντρέπονται όλοι αυτοί Τι και λίγαν να Αυτό ακριβώς. Δεν, δεν, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε κάποτε στους παλιούς δεξιού, Υπήρχε τσίπα, ρε παιδί μου. Ο Μαυρογιαλούρος, η ταινία, το έχει αποτυπώσει. Αλλά ναι. και κάποιοι πολιτικοί όταν τους πιάνναν με τη γίδα στην πλάτη... προσπαθούσαν Ήχανε να με τους κάπως πιάσουν κάπως να όχι αν τους πιάνε λέγανε οκ okay, παρετούμε από Πήχνει, ένα σημείο κάτι, και μετά πέφγω. δεν υπάρχει τίποτα ξετσιπωσιά μόνο και τα ρίχνουν και στους μα είναι, άλλους λες, μα δεν είναι γίδα αυτό που βλέπεις δεν είναι γίδα κανίβαλοι σε αμόκ πέφτουνε πάνω στον άνθρωπο στις ανάγκες τους στο λαό και κάνουν ό,τι μπορούν αδίστακτοι εντελώ. ο ξεχωρίτης λοιπόν θα ακούσουμε τώρα που τον έχει πιάσει πόνος για τι διαδηλώσει, για τις δια Δεν πρόκειται όμω μόνο γι' αυτό. Η εμπειρία 50 ετών στι μεγάλε πόλει και ιδιαίτερα στο κέντρο τη Αθήνα, με τι καταχρηστικέ καταλήψει των δρόμων από λιγάριθμε ομάδε, με βίαιε ενέργειε και επεισόδια, τείνουν να ταυτίσουν στη συνείδηση τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τη δημόσια διαμαρτυρία με την τελεπορία, τη βία και την αναστολή τη κανονική ζωή. Α το ξεκαθαρίσουμε επίση. Δικαίωμα συνέρχεστε χωρί περιορισμού, Δεν υφίστανται πουθενά στον κόσμο. Συγκέντρωση λέει εδώ. Δεν υφίστανται πουθενά στον κόσμο με περιορισμούς. Ένα μήνα στο Παρίσι τα Χριστούγεννα. Χωρίς περιορισμούς. Ένα μήνα λοιπόν στο, στο Παρίσι τα Χριστούγεννα. Νομίζω ξέρουμε παραπάνω. Ένα μήνα, ναι, ναι μπορεί να παραπάνω. Ξέρουμε ό,τι σημαίνει Παρίσι Χριστούγεννα για τη Γαλλία. Η μισή οικονομία τη Γαλλία είναι το Παρίσι τα Χριστούγεννα. Μόνο. Φέτο λοιπόν τα Χριστούγεννα, με μονομένο περιστατικό. Και αυτό. Το Παρίσι τα τελευταία 5-6 χρόνια, σχεδόν 20 μέρε κάθε χρόνο, έχουν διαδηλώσει. Διαδηλώσει Και Και όλα με τα κίτρινα Και πρωτεύουσα ένα μήνα, όχι μία μέρα που κάνουμε εδώ. Πέντε ώρε που γίνεται μια πορεία, μάξιμουμ πέντε ώρε, μπορεί να φανταστεί ένα ο μήνα. είναι ένα μήνα. μήνα που έχουν κλατάρει τα πάντα στο Παρίσι. Δεν κυκλοφορεί ούτε ο ούτε η λεωφορεία, οι δρόμοι κλεισίσουν. Δεν Μία γραμμή του μετρό μόνο να εξυπηρετεί όποιο μπορούσε να μπει όλοι με τα πολλές. Μην ανοίγει τώρα θέματα, μην αρχίσουμε πούμε για το Παρίσι, κατά τι ματάρε του Παρισιού. Έχουν του δικού μα. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν κάνει. αυτά. Και τι λέει εδώ, χωρί περιορισμού, δεν ρώτησαν κανέναν οι Παριζιάνοι αν θα βγούνε με τα κίτρινα γυλαίκα, παλιότερα οι άλλοι στα προάστια. Η Σεζετέτο, ο Ματία, το Συνδικάτο, κανένα δεν θα ρωτήσει. Δεν πρόκει, και εδώ δεν πρόκειται, το ξέρουν πολύ καλά. Απλά εν ώψη αυτών που έρχονται προσπαθούν να φοβήσουν ό,τι μπορούν να φοβήσουν και να επιβάλλουν μια ατζέντα και να δώσουν λίγο στο κοινό του τροφή. Επιπέδου κουκουλονόμου. Επιπέδου κουκουλονόμου, Ναι, εντάξει, αυτό εδώ πιάνει και άλλα θέματα. Ποντάρει και στην πρόθεση των ανθρώπων να κατεβούν κάτω και είναι λίγο χειρότερο. γι' αυτό. Για Αλλά... να το φόβο του κουλωνόμου και το να μην κατέβει. Χθε ήταν ε, ο Ραγκούση από οποιαδήποτε... το ΣΥΡΙΖΑ, ο σύντροφο Ραγκούση από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι αριστερό τώρα, όπω ξέρει. ήταν και ο πάντα ήταν όπω στο Πασόκ ήταν δεξιό ο ο Ραγκούση ήταν αριστερό, έλεγε. Και ε, ήταν... Το Κνίτη το που ναι, ήταν μέσα, Ναι, λέγαν. ναι, ναι, ναι αυτό ακριβώ. Και ήταν ο από πάνω υπουργό και ο φίλο Γιάννη από Ναι, Φίλε Γιάννη και φίλε Θυμάσαι μήπως αγαπητέ Μιχάλη πόσο ήταν μιλώντας για τη διατάραξη τώρα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που πρέπει να τη διαφυλάτουμε Πόσο ήταν το δημόσιο χρέος της χώρας το 2009 Γιατί δημιουργήσανε κάποιοι αγαπητέ Μιχάλη με τους οποίους κάθεστε στα ίδια έδρανα τότε Φίλε Γιάννη εσύ σκέψου ποια σημαία κρατά σήμερα Σκέψου καλά ποιο καταστρέφει σήμερα. Τέλο! Γεια σα! Α το Άντε, βάζια. Άντε βάζια. από εδώ ρε! Βάζια, βάζια. Οι φιλίε δεν χαλάνε για τα κόμματα, είναι μαλάκα! Οι φιλίε είναι φιλίε! Και μια εμβληματική στιγμή τη ελληνική τηλεόραση. Η τριφίλη, απευθυνόμενο στον κλέτσο. κλέτσο, που είχε πει ότι δεν χαλάνε οι φιλίε για τα κόμματα. Έτσι λοιπόν και εδώ, φίλοι Γιάννη, αγαπητέ, αγαπητέ Μιχάλη. Όχι, ήταν ο Μιχάλης και ο Γιάννη δεν είναι. Είναι σύντροφοι αυτοί. Ήταν δύο σημαίε του Πασόκ. Ότι Δεν ήταν πριν τα τελευταία χρόνια, την περίοδο που ο Πανδρέου κυρίω. Και θα μπορούσε με την ίδια άνεση ο Ραγκούς να υποστήριζε το νόμο του Χρυσοχοηδή, αν ήταν αλλιώ, αν είχε κάνει άλλη επιλογή. Άλλου ισχυρισμού, τέλο Έτσι κι αλλιώ και, αλλά, και όταν, όταν ήταν ο Ραγκούς υπουργό, του ταξιτζίδες του είχε λιανίσει, με τη συνδρομή του Χρυσοχοηδή τότε. <laughs> Όποιο κατέβαινε στο δρόμο κάτω τότε τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, ο Ραγκού ήταν υπουργό εσωτερικών με συνεργασία με τον Χρυσοχοηδή. Λιανούσανε τον κόσμο, δακρυγόνα ξύλο. Τώρα όμω είναι ο αριστερό ο Τώρα ορακός, είναι ο εσύς, άλλο πράγμα. Έχουν δεξι... πάρει θέση. Όχι, όχι. Και εσύ μπορεί κάποτε να είναι. Πασόκ. Και Εγώ... μετά να έπαψε να είσαι. Τι σημαίνει αυτό. Συνέπέστατη. Πασόκ όλοι ήμασταν κάποτε. Και να αλλάζουν ταμπέλε και κοστούμια. Και να αλλάζουν. Δεν θέλω να μιλήσω. Και να κοστούμια υπηρετούν το ίδιο ακριβώ πράγμα. Οτιδήποτε λαϊκό το αντάσσουνε. Τι κοστούμι. είναι άλλο κόμμα. Όχι, προφανώ ίδια πολιτικοί. Και τώρα. Που ο Ραγκού έχει πάει στο αριστερό. Η ίδια πολιτική συνεχίζεται. Έβλεπα ένα σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ που έχει βγάλει για τι διαδηλώσει. <χι> Πριν μπούμε γι' αυτό. Πάλι το αυτοί το αυτοί δεύτερο, είναι. όχι, όχι. Στο άλλο θέμα. Θα έρθω στι διαδηλώσει. Το προηγούμενο, <χι> το προχθεσινό σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ για, τα, για τη λίστα Πέτσα και για τον ένα χρόνο τη Νοδού είναι ωραίο. Σε σχέση με το πρώτο Να. που ήταν ε, χάλια που τα με δημοσιογράφου. Το δεύτερο σποτάκι ήταν πολύ ευφιέ. Και είχε μια ωραία ηρωνία και συνέπεια από την αρχή στο το τέλος και καλογυρισμένο και με τη σαμπάνια που ανήκει ήταν ωραίο. Βγαίνει σήμερα λοιπόν ένα άλλο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει και λέει ότι η ιστορία των αγώνων είναι η ιστορία του κόσμου. Και ξεκινάει yeah. και δείχνει διαδηλώσει από το Σικάγο, από το Δεκέμβρη του 44, όποια διαδήλωση έχει γίνει τη βάζει στο σποτάκι φτάνει μέχρι το 2012 mm -hmm. στα μνημόνια. Και μετά ω διαμαγεία πηγαίνει το 2018 στη Γαλλία, στο Παρίσι. Επού θα πάει, Είχαμε Έχει κάτι ενδιάμεσο. Είχαμε διαδηλώσει στο ενδιάμεσο, στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι κάτι. Ε, θυμάμαι εγώ, Α. είχαν φάει ξύλο συνταξιούχοι στην Αθήνα από τα ΜΑΤ του ΣΥΡΙΖΑ. Οι φοιτητέ που είχαν πάει να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν και τότε, είχαν φάει ξύλο, είχαν κυνηγηθεί, είχαμε αίματα. Είχαμε στον, όταν είχε έρθει Ομπάμα. Τότε στην Αθήνα είχε πέσει επίση ξύλο και είχαμε απαγόρευση, προληπτική. Είχαν κλείσει σταθμοί, είχαν κλείσει δρόμοι. Θα έλεγε πράγματα που γινόντουσαν και πριν και μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματα που γίνονται πάντα γιατί κάθε εξουσία θέλει αυτά. Ωραία η ευαισθησία του για τι πορείε, αλλά θυμόμαστε, δεν είναι παλιά. Πριν ένα χρόνο <laughs> του αποχαιρετήσαμε με μεγάλο καημό. Ναι, ναι, Αλλά κάνανε παρόμοια πράγματα. Δεν είχαν φέρει βέβαια νόμο όπω φέρουν τούτοι εδώ. Με καϊμό ξεκαίρουμε με την ίδια διαφορία που ήρθαν και η επόμενη. Ηρωνικά το είπα ναι. τον καημό έλεος λοιπόν, δεν καταλαβαίνω Όχι έλεος βασικά. γιατί και αυτή η κρυφοχάρα του δεκανικίου Άσε μας <laughs> λοιπόν, Γιατί δεν είναι ποιοι φύγανε και ποιοι ήρθανε Ο Άδωνης από χτες ναι, Αυτοί θα ερχόντουσαν ναι. Και άμα φύγουν αυτοί θα έρθουν και άλλοι Δεν υπάρχει και με τις αμοιβέ μεταθέσεις Που θα γίνουν από τον ένα στον άλλον Ο Άδωνης από χτες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο Μια φωτό του που είναι λίγο μαύρος Ναι, μαύρο βέβαια. Θάλεγε μαύρο με ένα κακό μακιγιά, μάλλον. Εντάξει, είναι σαν. Το... πω σαν τον Κωνσταντάρα στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, άνθρωπο είχε ζέστη. Σαν το Μούτσιο που ήταν έτσι. Στο Μουτσιο, σαν το Μούτσιο, bravo. Και σαν τον Πίτερ στο πάρτι. Ακριβώ ο ίδιο δεν Έχουν βάλει και τι φωτογραφίε. Έχει ένα σολάριο που θα βγάζει. Ο Χατζής, ο τάξης, ο Χατζής, τον βγάζει ο τάξη ο Χατζή στον Α χθε και τον ρωτάει γιατί σε μαύρο, έχει κάνει μπάνια και τέτοιοι. Και παντάει. Πότε πάτε για μπάνιο, πότε αδειάζεται. Γιατί σα βλέπω πολύ μαύρο μπάνιο. Πόσο. Ένα, ένα πάνιο κάνει μόνο και γιατί είστε πάτε στην οικοδομή κάτω και είστε μαυρισμένους <gag�oc> είμαι στο εργοτάξιο στην ελληνικό και τον κρεμίζω τούβλο τούβλο δάσπιχωμα και τσιμέντο να είναι στην εντελεία τούβλο τούβλο βάζουνε τα συνεργεία στη δικιά μας ευτυχία τα θεμένια Τουβλο. Βάζουνε τα συνεργεία, στη δικιά μα ευλογία. Τα θεμέλια. Τούλο. Ο άντρα είναι άντρα και ψυλά στη χαλοσιά. Μετράει για τον πόη του και την κορμόστασιά. Ο άντρα είναι άντρα και γεννήθηκα φτωχός Να ξέρεις θα γυρίσει ο τρόπος Τούβλο, τουβλο Τούβλο, τουβλο, τουβλο, γκρεμίζει το ελληνικό Άδωνης Τούβλο, τουβλο, τουβλο. Κανιβαλισμός λέει, θα λέει κανείς Όχι, Α. εντάξει, είναι ο υπουργός Εάν περάσει τώρα θα είναι πάνω στη σκαλοσιά Ανεβαίνει Και τι βάζει, δεν βάζει ένα Δεν ξέρω, οξύ, ο είναι Στο Ναι Είναι ανεβασμένο στη σκαλοσιά, δεν έχει το νου τώρα. Θε να εκεί τα κτίρια. Ο νους είναι αν θα μα και πώ θα ε, Δεν εκεί, δεν Δεν σε νοιάζει το πέχα. Σε νοιάζει βάλει ένα baby oil, μια Αυτά Ένα Που, είσαι... ένα που Αυτός έχει θέματα σοβαρά. Δηλαδή, είναι... αν πας εκεί στο ελληνικό μπορεί να δεις Κολοχαράδρα άδωνι. Τώρα είναι ανεβασμένο στη και τούβλο τούβλο γκρεμίζει. Ναι. Μετά θα σταματήσει για κολατσό ναι. Και μετά θα συνεχίσει μέχρι τις 3. το αυτό φακιό... κεφάλι Και βάζει το φραγκόφτη, λέει τρώει ένα μπράμπι πάνω στο φραγκόφτιαρο Νομίζω θα λέγει, α πούμε. Αυγά φλογρότε δύσκολο. Αυγά το φραγκόσμό. Σπενετίκτε. Μπράβο. Τα ξέρει, βλέπω. εντάξει, μήπω πάει το κρεμμύδι και γιανεί στην Έχει μαυρίσει Είναι σοβαρή απάντηση υπουργού αυτή, θα μου πει. Η λέξη σοβαρή δεν κολλάει με το πρόσωπο, αλλά δεν Ότι είναι σοβαρό ο υπουργό να πηγαίνει στο Γιαπί κάθε μέρα να κάνει τι. Είναι να πάρει την απόφαση να μπουν οι πουλός, να γίνει δουλειά. Να πάει Θέλει να καλυνθεί τον Να πάει να παιδί να πάει να πάει να πάει η πάει φάγανα από τα τσιμέντα Φάγανα από Γιατί, <laughs> okay, να πάει να της ναι, στα τα τα κρεμίσματα μάζεις, έτσι, δεν είναι πάει να πάει να πάει να πάει να τα να να Α το αύριο μεθαύριο, μιλάμε για το σήμερα. Ναι. Το σήμερα λοιπόν έχει μαύρο η εταιρεία ήδη υπάρχει και έχει κι άλλε Μαύρο έγινε για να σα σώσει, για να κάνει την επένδυση. Για σα το κάνει. Ό,τι συχαινόταν περισσότερο από όλα. <laughs> θα, θα γίνει καρατέρχιο, το δουν ή θα το λιανίσουν. Θα δεν θα μοιάζει Άριο. <laughs> Κανένα μπάτσο στη Χρυσοκοπή θα τον μαζέψει ναι. το βράδυ. Το βλέπω εγώ. Και θα έχουμε άλλα μετά μπερδέματα. Θα το στείλουμε πίσω στον Ερντογάν. <laughs> <laughs> από όπου ήρθε. Ε, ο Άδωνης λοιπόν ε, Μίλησε για το προ... Μας είπε εδώ μέσα στην επιστήριευση του τούβλου τουβλου, -τουβλου mm -hmm. Ότι έχει κάνει ένα μπάνιο Να δούμε τι άλλο έχει κάνει ε, Να κάνω μια προσωπική ερώτηση Σα... Πότε yeah. πάτε για μπάνιο, πότε αδειάζετε <laughs> Γιατί σας βλέπω <laughs> πολύ κάνω, μαυρισμένο Ένα μπάνιο κάνει μόνο ε, Πόσο ένα ένα. Πάνιο, μόνο. Και θα παγωτά φάγατε Δύο πόσο χρονώνεις 60 Πόσες φορές έχετε κάνει σεξ μέσα σε μια νύχτα μεγάλη... 6, 7, 8, 9, 10 Αυτό πόσο πάει το κιλό 30 ευρώ Φορτώστε! Προλάβατε, προλάβατε! Φορτώστε! Φορτώστε! Έτσι λοιπόν μάθαμε και άλλες πληροφορίες, <Κι> πολύ, χρήσιμες, πολλά να πει, πολλά, πολύ χρήσιμες. Εδώ είναι ελληνοφρένεια. Πηδάει όπως... μέσα σε όλα αυτά, ε. Ε, όπως άκουσες. Ε, εδώ είναι ελληνοφρένεια. Από σκαλωσιάσες καλωσιά για να γκρεμίσει το τουβλο, τουβλο ε, τι άλλο το... του ελληνικού. Δύο, έντεκα, δέκα Τι είπε Super Mario είναι Και πειράει Και πέντα coins Το τηλέφωνο όταν μην το πούμε εδώ ζαλίζουμε τα κορίτσια έξω Radio Εκεί βλέπουμε τα μηνύματά σας Ο Ηλίας Ελιμάς ρυθμίζει σήμερα τον ήχο Ε, στο ελληνοφρένια.net.gr μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Official, από κάτω έχει Τσατάρισμα. Ελληνοφρένια Official και στο Αποστολή Παρμπαγιάννη Official. Αν έχουμε και Κάντε και subscribe. Και επειδή γίνεται πολλοί λόγους και του έχει πιάσει ένα μεγάλο καημό για τι διαδηλώσει, mm. άνθρωποι που ούτε καν έχουν πάει ποτέ, τα συχαίνονται όσο τίποτε άλλο, δεν θέλουν να βλέπουν καθόλου κόσμο στο κέντρο τη Αθήνα παρά μόνο αν είναι αποχαυνομένο να πάει να ψωνίσει, να μπει σε ένα εμπορικό κέντρο και να βγει πιο χαζοχαρούμενο από ό,τι έχει μπει. Ε, αυτά θέλουν. Οτιδήποτε άλλο ανεβάζει λίγο το μυαλό και ξυπνάει και τα βλέπει συνδυαστικά τα πράγματα και κάπω διαφορετικά Δεν οποιαδήποτε διεύρυνση τα που θέλει να έχει σε πνεύμα, Τα μισούνε είναι. και το δείχνουν με διάφορου τρόπου ακόμη και. και σε με... πολλού τομεί, όχι μόνο διαδηλώσει. Και σε πολλού τομεί, το ξέρω. Πιάζει από την παιδεία, πιάζει από που θες. Ναι, τον πολιτισμό. τώρα οι διαδηλώσει είναι κομβικό θέμα και εμβληματικό και βρήκανε να κάνουν. Η Μερσέντε Σόσα, αν σήμερα γεννήθηκε, 9.000. Διαφυξουλάδα 35. Είναι γεννήθηκε στην Αργεντινή, σπουδαία έχει φύγει από το 2009, έχει φύγει από τη ζωή, σπουδαία τραγουδίστρια. Ε, όπως έχει υποθεί πολύ χαρακτηριστικά ήταν η φωνή των ανθρώπων χωρί φωνή. Σε όλη το βίο, επειδή ήταν και από φτωχή η εργατική οικογένεια της Αργεντινής, ε, τραγουδούσε για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Τα τραγούδια της έχουν χιλιοτραγουδηθεί σε πορείες διαδηλώσεις σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Ούτε αυτό κανείς μπορεί να το σταματήσει και η δυστυχία όλων αυτών που φέρνουν τέτοια νομοσχέδια είναι ότι ποτέ δεν μπορούν να καταλάβουν και το συνέστημα που βγάζει μια τέτοια τραγουδίστρια και τη δόνηση που δημιουργείται στους ανθρώπους που είναι από κάτω. ζήτω δημοκρατία τη σύμπτωση oh. όλοι για τη δημοκρατία λένε και μιλάνε θα σου διαβάσω κάτι θα μου πεις ποιος το έχει γράψει που να ξέρεις Τέλο πάντων το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδεια, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικέ αρχές όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδους παλαιότερα mm -hmm. είναι ένα βιβλίο Ναι. την επιμέλεια του οποίου με τίτλο το βιβλίο Ερμηνεία του Συντάγματο, την ακαδημαϊκή ευθύνη και τη συγγραφή και την επιμέλεια έχει ο σημερινός Υπουργό Επικρατεία Γιώργος Γεραπετρίτης Μπράβο. Ξαναδιαβάζω τη γράφανε Ό, τότε Ότι εσύ ήξερες που το διαβάζεις τώρα και λες εγώ να ξέρω Πού να, να φανταστώ. φανταστώ ότι έχει γράψει αυτά και κάνει αυτά όντως, πού να το φανταστώ και ναι, αυτό ναι, ναι. και φαίνεται και σοβαρός Γράφει λοιπόν ο κ. Πετρίτης, και ο, η ομάδα των πανεπιστημιακών γιατί είναι μια ομάδα το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελία ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδες παλαιο, παλαιότερα Πολύ σωστό ναι. Γιατί αν αυτό που λέμε αστική δημοκρατία έχει κάποια ατού και αβαντάζει σε σχέση με άλλα καθεστώτα καταπιεστικά είναι ότι δεν ρωτάς Αν θα κάνει διαδήλωση, κάνει μια διαδήλωση. Απλά κάνει, δεν Προφανώ. Θα πει κάποιο σπα. Όχι, δεν σπα. Προφανώ δεν σπα. Το μαγαζί του άλλου Δεν είμαστε από αυτού που λένε να σπα. Αλλά να διαδηλώνει, να φωνάζει, να υπάρχει ο άλλο. Υπάρχουν κατηγορίε ανθρώπων που δεν υπάρχουν με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτόν. Δεν, δεν θέλω να. Αν σου κόβουν τη... μισθό Α, και δεν ζει καλά, τι άλλο να κάνει. Τι, να πα στα κανάλια, να βγει στο παράθυρο από τη δερμάτινη πολυθρό να πούνε όλοι και κατηγορούν του πάντε. Δεν θα σε δεχτούνε Συνδικαλισμό δεν μπορείς συμμετέχουν Κάποια στιγμή τα φέρνει ζωή Όλοι μαζί κατεβαίνουν κάπου κάτω Να πούνε κάτι Θα πάρουν άδεια από πριν Προφανώ και όχι θα πάρουν άδεια. Θα πάρουν Έτσι, οι φοιτητικοί υποτίθε... σύλλογοι δηλαδή Η ασοέ ο Μα δεν ρωτάζει να διαμαρτυριθεί Η διαδήλωση θα... είναι μια διαμαρτυρία. Συγγνώμη Ε, αύριο σκοπεύουμε να διαμαρτυρηθούμε θα τσαντιστούμε γι αυτό. για να κάνουμε κάποιε τέτοιε σχέσει. Θα τσαντιστούμε κύριε Υπουργέ. Κανονίζει πορεία ή όχι. Ναι, και θα το συζητήσουμε όλο ναι. αυτό. Θα Με το ξανασυζητούμε αύριο μέχρι τις 2. πότε μας αφήνει. Μπορούμε 2 και 4 να τσαντιστούμε λίγο ακόμα. Τι 3 θα είμαστε χαλαροί. Ναι, ναι, μα περνάει. Δεν σα ενοχλεί. Πάμε να στηρίξουμε την αγορά μετά. Ή ξέρω γίνεται ειδικά εδώ στο Μπειραιά και στο Πέραμα πολλέ φορέ έχουν γίνει εκρήξει, τα καζάνια κάτω, έχει κανένα 2 νεκρούς Επιτόπου φεύγουν και κάνουν μια πορεία στον Π Μην κατέβεις, Άρα. Πάρε συνεννόηση. βάλ το διο Μην, μην, μην, μην σπρώξει την πόρτα του Υπουργείου με νεκρού δίπλα. Πα καλά. Και να περιμένει την άδεια να έρθει για να βρει. Τι είναι αυτά. Ποιο ανόητο, όχι ανόητο, ποιο δόλιο τα έχει σκεφτεί και νομίζω θα τα περάσει. Καλά, α ψηφίσουν τώρα εκείνα. Καλά, όπω και να έχει, αλλά και άλλα. Δεν θα ερωτηθεί κανεί έτσι κι αλλιώ και αυτά που είναι να γίνει, θα γίνει. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια παρά μόνο σε μυαλά τέτοιων τύπων αρίστων με γραβάτε που νομίζουν ότι να ελέξουν την κοινωνία. και την τάση της κοινωνίας και την κίνηση της κοινωνίας. Η Βούλτεψη, για παράδειγμα, μιλάει χτες oh. και αναφέρει παραδείγματα άλλων χωρών που είναι χειρότερες από μας. Ισπανία. Ισχύει ο πιο αυστηρός νόμος στον κόσμο. Στην Ισπανία, του Σάντσεφ και του Ιγκλέσιας. Τόσο σκληρός, έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν, δεν κατήργησαν τίποτα. Το μόνο που θα σας πω είναι, το καταπληκτικό, <σχ> ότι η βίλα του Ιγκλέ Στην Ισπανία φυλάσσεται με νόμο του Φράνκο του 68. Ναι. Είναι χούντα στην Ισπανία, Χούντα ω άντρε και ο ηγκλέση, εσύ φίλης σας. Όχι. Ο Ομπάμα. Ο πιο αυστηρός νόμος για διαδηλώσει υπογράφει από τον πρόεδρο Ομπάμα το Μάρτιο του 12 που απαγορεύει κάθε συνάθρηση σε περιοχή λε, όπου. δεν κάποιος... το νόμο που Λοιπόν, όχι, πάρει. δεν είναι έτσι όπω τα λε. Έτσι λέγατε για όλα. Λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρα. Σουηδία. Κοκκινοπράσινη συμμαχία. Δεν κουνιέται βλέφαρο. Αφού λοιπόν η Σουηδία και η Ισπανία είναι έτσι όπω τα λέει να γίνουμε και εμεί τότε. Καμιά Συγγνώμη, διάση. ένα κακό λόγο για τη Βενεζουέλα δεν είχε. Πήγε ολόκληρη η συνέντευξη χωρί να πήγε η Βενεζουέλα. Βρει, έχει βρει την Ισπανία τον Ιγκλέσια. Και, το και αυτόν λέει τώρα. Αυτή η αυτοδιάσκεψη. Δεν είναι το Ιγκλέσια, είναι επιπέδου το ρόλο του κουτσούμπα. Δεν ξέρω. Δεν το επίπεδο είναι ψηφιακό. Είχα δει ένα σπίτι τότε πριν κάνω δύο-τρία χρόνια που σκάσει το θέμα. Ναι, αλλά να μου κάνει... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η βούλτευση έχει το καταλόγιο, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι, είναι, είναι ελεύθερη. Κυκλοφορεί <laughs> ανάμεσά μα. Όχι, όχι, Είσαι. είναι. Ε, στη βούλτεψη θα όλα. <laughs> εγώ δηλαδή θα συγχωρώ, εγώ δηλαδή. ότι περνάει σήμερα θα περάσει το νομοσχέδιο, έτσι καιρό θα ψηφιστεί. Ωραία. Με το βελόπουλο δεν ξέρουμε και το Το σοσιαλιστικό κοινό. Έτσι κι αλλιώ βεβαίω που είπε κάνει. και ο Κυριάκο ότι θέλει να είναι συζητήσει Για να αποφασίζουν κάποια πράγματα μαζί. Να τα ναι, είναι ή συνενέσει. Συνενέσει κτλ. Λοιπόν. Συνομιλητή και ο συζητητή. Συγγνώμη. Θα περάσει αυτό σήμερα. Τι διαφορετικό θα γίνει από αυτό που ήδη γίνεται. Θα μα πήξουν στο δακρυγόνο. <Και> ε. Θα διαλύσουν την πορεία τα ναι, ματ. Ναι. Τι, τι θα γίνει α πούμε. Θα δει. Σε όσο... άλλο θα δεις Θα, θα δει απο... απο... από Δευτέρα. Θα γίνει χαμό. Θα είναι οι άβρε κάτω, θα είναι οι δημηρίε στο κομμάτι. Το ξέρω ότι είναι. Τι εννοεί. Έχουν πιάσει όλα τα Airbnb στα εξάρχια και μένουν οι μπάτσι. Θα ρωτάμε με μήνυμα να κατέβω. Ναι, ναι, ναι. Κατέβα. Θα ρωτάμε. Θα ντομπλεύει στα Εξάρχια, θα βγαίνει στο Πανεπιστήμιο. Θα λέμε Είμαι στην πορεία Στην Πανεπιστημίου μόνο μου. Ευχαλαρά. Να σε πάρει οξύριο. Είμαι ο ίδιο υπεύθυνο πορεία. να αυτό θα είναι επάγγελμα μα τώρα η πέφτουν αυτοφοράκια και τα σωματία θα έχουν τον αυτοφοράκια τους δείς ανοίξεις όλες αυτές Τι γίνεται στην Τουρκία ξέρουμε, τα παρακολουθούμε. Με την Αγία Σοφιά βγαίνει σήμερα μια απόφαση, ή αύριο νομίζω, αύριο, ε, για το αν θα γίνει τζαμί και τα λοιπά. Να. Κάνει ο Ερντογάν τα παιχνίδια, τα εσωτερικά, τα μεσογειακά, τα ελληνικά, το ξέρουμε. ξέρουμε κάτσι, κάνε σημαίνει... και ό,τι κάτσι. Ναι, ναι, ναι, όχι, okay. κάτι κάτσι. Του βοβάρτσα και τη βάση εκεί στη Λιβύη. Γίνονται πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν γινόντουσαν πριν ένα-δύο χρόνια η αλήθεια. και είναι γύρω μας και στη συνέχεια την ο κλείος ας μείνουμε στην Αγία Σοφιά είναι ένα σημαντικό έτσι, συμβολικό θέμα για μας και για τον πλανήτη γιατί είναι ένα μνημείο έτσι, που πάνε, ανήκει πάνε, σε πάνε, όλο πάνε, τον πλανήτη δεν είναι, πάνε, μπορείς πάνε, να το κάνεις δεν το καταλαβαίνει ο καθένα, και αυτός για ιστορικούς λόγους θα το κάνει αν το κάνει ή το κρατάει ως χαρτί όπως κάνει πάντα Ε, παλιά έχουν κάνει και κάτι παρόμοιε κινήσει στην Αγία Σοφία, Έχουν κάνει κάτι προσευχέ, είχαν διαβάσει το Κοράνι επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Πρωθυπουργός έχει σημασία που το τονίζω ήταν ο Αλέξο Τσίπρα. Τι, τι έπρεπε να κάνει, ε, ο, ε, Μπράβο. Να. Βγαίνει ο Άδωνη επί ΣΥΡΙΖΑ που είχαν διαβάσει απλά μέσα το Κοράνι. Όχι που θα το κάνουν τζαμί επί Κυριάκου και έλεγε Αγία Σοφία Αυτό το οποίο συμβαίνει με την προσευχή με το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφία ούτε απλό είναι. Ούτε ασήμαντο. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είναι πολύ σημαντικό για λόγου μόνο συναισθήματο. Διότι εμεί στεναχωριόμαστε ω Έλληνε, οι Ορθόδοξοι, που βλέπουμε η Αγία του Θεού Σοφία, η Εκκλησία τη Αγία του Θεού Σοφία, αυτό το κομψοτέχνημα του αυτοκράτορου Ιουστινιανού, το σύμβολο τη ψευδενή αυτοκρατορία, να γίνεται έρμεο στα χέρια των μουσουλμάνων. Δεν είναι αυτό μόνο, αυτό προφανώ μα σε μια συναισθηματική σφαίρα. Είναι όμω και το πολιτικό σκέλο που πλήττε από πίσω. Δηλαδή εδώ Λεωνίδα έχει εφαρμογή μια παροιμία που δεν θέλω να την πω στην τηλεόραση είναι και λίγο... Ε, είναι πιστεύω, προφανές βρίσκουν του χαλόπαιδι Δηλαδή το έχουν βρει όλοι, όλοι τον Τσίπρα όλο, και τον και Καμένο λέει, Έχουν βρει τον Τσίπρα και τον Καμένο όλοι ορμανι Οι Γερμανοί υπερταμείο με ξένου. Οι Τούρκοι αγιασοφτιά και παραβιάσα το πρωί το βράδυ Οι Αλμανοί τσάβει δεν όλοι Πλακώ το βλέπετε να αλλάξει τον Αλέξανδο, καλό με το τρακό. Είναι Σε λίγο θα μα έρθουν ξέρω, και οι πάρει να μα δίστει και ειδική σαραδώνα. Αυτά τα άλλα και παλιά που είχαν διαβάζει το κοράρι. Τώρα με τον είναι στα πρώτα. Τώρα που θα το κάνουν τζαμί με τον Κυριάκο, φαντάζομαι θα βγει να πει τα αντίστοιχα με το Λεονίδα. Εκτίσει. Το να διαβάζει το Κοράνι μια φορά, οκ. Okay. Το να το διαβάζει κάθε εβδομάδα είναι θέμα. Ναι. Περιμένουμε την επόμενη δήλωση του Αδόνιδος Για ευαίσθητα θέματα Τα οποία τα έχει πάντα ψηλά στην ατζέντα του θα Και βάλει το και κοινό θα... του περιμένει Θα βάλει και μιναρέ ο Ερντογάν Έχει καλά Τέσσερις <laughs> μιναρέτες έχει. <laughs> έχει βάλει ο, ο άλλο Σουλτάνος, <laughs> ο, πολύ παλιά Έχει, δεν του έχει δει κάτι οι μιναρέτες <laughs> που έχουν βάλει Έχουν βάλει Δεν ξέρω αν είναι χρήση <laughs> Αλλά δε, υπάρχουν εκεί γύρω Όταν είχαν πάρει την πόλη το κάναν τζαμί μετά Αυτό που πάντα το σκέφτομαι αυτό τώρα δεν έχει να κάνει με το λαό ε, παίρνεις ένα μνημείο εισέβαλαν οι Τούρκοι τότε με τον Πορθητή και τα λοιπά πήραν την Κωνσταντινούπολη και βλέπεις ένα υπέρ μνημείο που ήταν το σύμβολο του προηγούμενου πολιτισμού ναι, ναι. το κάνεις δικό σου κατευθείαν δηλαδή το οικειοποιήσε και, και καμαρώνουν όλοι οι Τούρκοι από τότε ότι είναι η Αγιά Σοφιά δική μας Δεν είναι δική μας, είναι των αλωνών Απλά βρίσκεται εκεί Ναι, έκανες δίπλα τον πλετζαμί για να έχεις κάτι σάξιο Οκ, είσαι στην πορεία των ετών Αλλά το σέβεσαι ρε παιδί μου Είναι τον, τον άλλον, είχαν έναν πολιτισμό οι άλλοι Έγινες κατακτητής, τα άφερε η μοίρα Οκ, okay. εγώ δεν λέω να φύγεις να, Αφού ήταν οι συσχετισμοί τέτοιοι Μπήκανε και τα γι' αυτό, είναι των αλωνών Έχει Παναγιάς μέσα, έχει Χριστού Έχει ενέργεια μέσα, έχει γίνει κάτι. Είναι άσχετο με σένα, να το πούμε Δεν δε μπορεί να δεν δε το κάνει δικό σου. Κάνει άλλα, mm. καλύτερα, μεγαλύτερα, πιο σημαντικά. Αυτό είναι των αλλωνών. Και είναι ωραίο να το διατηρήσεις ότι είναι των αλλωνών. Ότι δεν έχει πρόβλημα, ναι, ήταν των προηγούμενων. Να το, το κρατήσαμε. Δεν έχουμε θέμα, το δικό μα είναι εκεί. Mm. Είναι άλλο, έχουμε περισσότερα. Έτσι, σαν ψυχολογική ενό λαού, δεν είναι μόνο λαού τώρα. Δεν είναι και η κυρίαρχη προπαγάνδα, η κυρίαρχη αντίληψη, πώ τα εκμεταλλεύονται και διάφορα τέτοια. Να πω για το επόμενο ηχητικό Πες για το, το πιο επόμενο ηχητικό Θα πεις για το επόμενο ή θα πούμε κάτι άλλο Να πάμε για το επόμενο και θα πούμε, πούμε το κάτι άλλο Στις 11 Ιουλίου μεθαύριο συμπληρώνεται 78 χρόνια από το Μαύρο Σάββατο όπου οι ναζιστικές αρχές και οι συνεργάτες τους συγκέντρωσαν διαπόπευσαν και βασάνισαν χιλιάδες ευραίους στην Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη. Η Πλατεία Ελευθερίας στην αυτή με το πάρκινγκ Που είναι από πάνω, εκεί προς τα Λαδάδικα, ήταν ε, το προήμιο τη εξόντωση που ακολούθησε μερικού μήνε αργότερα με τι αποστολέ των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη, περίπου 48.000 άτομα, στο Auschwitz. Ε, γίνονται κάτι περιηγήσεις στην πόλη, έχω πάρει μέρο σε κάτι τέτοιε, που τις κάνει ο Γιάννη Γλαρνέτατζη, είναι συγγραφέα τη σειρά Στιγμές Θεσσαλονίκη από τι εκδόσει Ακυβέρνηση Πολιτεία, ένα πολύ ωραίο βιβλιοπολείο με δράση έντονη. Ε, το παρακολουθήσαμε, παρακολουθήσαμε και ο συνεργάτη μα του site, μια τέτοια ξενάγηση. Και όταν φτάσαμε εκεί στην πλατεία Ελευθερία, θα ακούσουμε έτσι να θυμηθούμε δύο λεπτάκια, δυόμιση λεπτάκια, τι ακριβώ συνέβη ε, τότε, ε, γιατί έχει μια αξία να τα θυμόμαστε αυτά. Το Σάββατο θα ανεβάσουμε ολόκληρη την περιήγηση στο ελληνοφρενιανέ.gr σε επιμέλεια Αλέξανδρου Λιτσαρδάκη και χρήση του Αυραμίδη. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου 1942, Χιλιάδε Εβραίοι παρατάσσονται στην πλατεία Ελευθερία μετά από διαταγή των Γερμανικών Αρχών Κατοχή. Η διαταγή αυτή είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Απογευματινή, μια από τι δύο ναζιστικέ φυλάδε που κυκλοφορούσαν νόμιμα στη Θεσσαλονίκη επικατοχή, και όριζε πω στι 8 το πρωί έπρεπε να συγκεντρωθούν στην πλατεία όλοι οι Εβραίοι άντρε ηλικία 18-45 ετών, χωρί να διευκρινίζει τον λόγο. Γρήγορα έγινε γνωστό ότι σκοπό τη συγκέντρωση ήταν η καταγραφή ώστε οι άνθρωποι αυτοί να χρησιμοποιηθούν ω εργάτε σε καταναγκαστικά στρατιωτικά έργα. Η διαδικασία δεν περιορίζεται απλώ στην καταγραφή. Από την ώρα συγκέντρωση μέχρι τι 2 το μεσημέρι, 9.000 περίπου άτομα παραμένουν παραταγμένα σε σειρέ. Απαγορεύεται να φορούν γυαλιά ελίγοι ή να καλύψουν το κεφάλι του. Όπω αναφέρει στο ημερολόγιο του Γιομτόμου Γιακοέλ, όποιο να καθίσει στο πεζοδρόμιο. Να βάλει μια εφημερίδα πάνω στο κεφάλι του ή απλώ μετακινείται έστω και ελαφρά από τη σειρά του, αρπάζεται βία και οδηγείται μπροστά σε μια επιτροπή αξιωματικών καθισμένων κυκλικά που τον καταδικάζει να εκτελέσει εξαντλητικέ γυμναστικέ ασκήσει. Όσοι πέφτουν ανέστητοι, καταβρέχονται με νερό και σπρώχνονται με κλωτσιέ από τι βαριές μπότες για να ξανασηκωθούν. Του υποχρεώνουν να κάνουν τούμπε, να κυλιστούν στο έδαφο, να σιρθούν μέσα στη σκόνη, χτυπώντα του ενώ του έφτειναν. Και εξεστόμιζαν εναντίον των τι πιο πρόστιχε βρυσιέ. Οι ταπεινώσει και οι εξευτελισμοί λαμβάνουν ένα κατεξοχήν δημόσιο και παραδειγματικό χαρακτήρα. Στα άκρα των δρόμων, πολλοί περίεργοι χριστιανοί παρακολουθούν το θέαμα, σημειώνει πάλι ο Γιακοέλ. Εκτό όμω από του περίεργου ντόπιου, το θέαμα παρακολουθούν και κάποιοι περαστικοί Γερμανοί. Άνδρες και γυναίκε, ειδοποιεί που ήταν στην πόλη με το θεατρικό πρακτορείο του στρατού, η μέσω τη χαρά, χειροκροτούσαν την ψυχαγωγία που είχε οργανώσει ο στρατό. Παράλληλα, στρατιωτικοί αποθανάτιζαν τι στιγμέ με τι φωτογραφικέ μηχανέ του. Τα υπαίθρια αυτά βασανιστήρια θα οδηγήσουν στο θάνατο κάποια θύματα προ μεγάλη ικανοποίηση τη άλλη ναζιστικής εφημερίδα Νέα Ευρώπη, στην οποία την επομένη ο Μιχάλης Παπαστρατηγάκη έγραφε ότι αρκετά εβραϊκά όντα έμειναν στον τόπο. Μετά το τέλο αυτή τη διαδικασία, καταγραφή, κάθε άνδρα Ισραηλίτη στρατεύσιμη ουσιαστικά ηλικία είχε έναν αύξοντα αριθμό. Με βάση των οποίων καλούνταν μέσω του τύπου για υπηρεσία σε καταναγκαστικά έργα. Τα λατομεία του ΣΕΔΕΣ, του ΝΑΡΕΣ, του ΟΛΥΜΠΟΥ δέχονται πολυπληθεί ομάδε και η εταιρεία που έχει αναλάβει την επισκευή των στρατιωτικών οδών μπορεί να έχει άφθονα και φθηνά εργατικά χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο Μαξ Μέρτεν που οργάνωσε όλη αυτή την καταγραφή και διαπόπευση επέστρεψε μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα. Αναγνωρίστηκε, συνελήφθη και καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 1959 σε ποινή κάθριξη 25 ετών. Όμω, τον Νοέμβριο του ίδιου έτου, απελάθηκε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία, επειδή είχαν ασκήσει δίωξη και οι δυτικογερμανικέ αρχέ. Εν τούτη, εκεί απαλλάχθηκε σχεδόν αμέσω. Το αντάλλαγμα που πήρε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή για την απελευθέρωση ουσιαστικά του εγκληματία πολέμου ήταν ένα ακόμα γερμανικό δάνειο και η άδεια εισόδου χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών για να δουλέψουν για το γερμανικό θαύμα. Αυτά λοιπόν, εδώ για το Μέρτενο βοήθησε και ο Θενάρχη λίγο είναι η αλήθεια. Ε, αυτά λοιπόν, γιατί έχει έντονη ιστορία Θεσσαλονίκη και ειδικά με του Εβραίου, που λίγο την είχε ξεχασμένη δεν ήθελε να την αντιμετωπίζει. Σιγά, -σιγά. Ε, αυτό, πιο πολύ έχουν αρχίσει και την αντιμετωπίζουν. Έχει και Εβραϊκό Μουσείο που έχει πολύ ενδιαφέρον για όποιον θέλει να πάει να δει. Και αυτέ οι ξαναγίε είναι πάρα πολύ ωραίε, μαθαίνει πολλά πράγματα για την πανέμορφη κατάλληλα. Πόλη αυτή. Και στην Αθήνα γίνεται κάτι αντίστοιχε. Ναι, ναι, εγώ πάρα πολλά. Με το Μενέλα έχουμε πολλέ φορέ. Θα προβάλλουμε όσο μπορούμε. Και στην Αθήνα θα γίνουν και πράγματα αντίστοιχα. Θα γίνονται πραγματάκια. Πραγματάκια γίνονται. Τι, 10, την 5η oh. 10 Σεπτεμβρίου. Α, oh, τόσο μακριά. Ε, ναι, το λέω από τώρα. Και αν έχουμε κορονοϊό. Θα δούμε. Α, ωραία. Αν δεν έχουμε κορονοϊό. Θα αν... κάνουμε παράσταση στην Τεχνόπολη στον Γκάζη. ο Τσολιά. Τσολιά μπλε. Χτικιο edition Αυτό είναι το καινούργιο Είναι χτικιο edition, νέα παράσταση Προφανώς γιατί έχει αλλάξει όλη η επικαιρότητα Και πώς θα είμαστε, θα με μάσκες Πώς θα σε δούμε Βάλτε ό,τι θέλετε, βάλτε μάσκες Θα είναι καθιστό Γιατί στην ευνόπολη έχουν κάποια Τήρουν τα μέτρα και τα λοιπά θα είναι καθιστό Ε, δεν έχει όρθιους για να ελέγχεται από mm -hmm. κάθε ο καθένας τα καθίσματα είναι με social distancing σε σωστές αποστάσεις έχει τρεις νομίζω αν δεν κάνω λάθος ε, καλά θα το ρυθμίσουν τρία και. διαζώματα νομίζω κάτι και τέτοιο θα είσαι, μόνος θα, θυμίσουν, είσαι ή θα, έχεις θα έχω και καλεσμένους ναι. θα έχω τσοπάνα rave εντελέχεια Magic υπάρχουν. Καλέσμεν. Όλοι υπάρχουν. υπάρχουν όλοι. Ο Δημήτρη ο Καλατζή από τη Τσοπάνα Ρέιβ. Ο Δημήτρη ο Μητσοτάκη από τη Σετελέχεια. Θα είσαι στη σκηνή με ένα Μητσοτάκι. Αναγκαστικά. Έβαλα μαγιά θα, θα ήταν να φέρει στον κανονικό Μητσοτάκι, αγαπητέ. Νομίζω θα ερχότανε και θα τέριαζε. Τι θα έλεγε, τι θα τραγουδάει. Είναι σατυρικό <laughs> από μόνο του. Ο Δημήτρη ο, <laughs> ο, ο, ο Μητσοτάκη τραγουδάει κούλι, θα αλλάξω επίθετο. Τι θα έλεγε ο κανονικό. Θα βρίσκεται. Αυτά που του γράφουν και λέει κάτι ποιητικά ασυναρτησίες. Και η Magic Desperl λοιπόν θα είναι... Θα μπορούσε είναι επόμενο η... το επόμενο διάγγελμάτο να το κάνει δίπλα με εσένα ο Μητσοκέκτης. Δέκα, δεν έχουν μυαλό, δεν έχουνε 10 μυαλό. Σεπτέμβρη λοιπόν. 10 Σεπτέμβρη ερχόμαστε και από το μεγάλο περίπατο. Όλοι ανάμεσα στις ζαρτινιέρες Μέχρι τότε, Όλοι, θα... Μέχρι τότε θα, μας τα ζάλι... θα το ξαναπούμε Θα το ξαναπούμε Οπότε ετοιμάζουμε μεγάλη παράσταση Στην στον Κάζι και έχουμε καλεσμένου Τσοπάνα Ρέι, Βεντελέχια και Magic Despel Να γίνει, όχι για άλλο λόγο Για να λειτουργήσουν όλα αυτά, να γίνουν παραστάσεις Να γίνουν συναυλίες, να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι Γιατί χωρί όλα αυτά πανηγύρια Θερινά σινεμά και συναυλίες, καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν... Και καλοκαίρι και χειμώνας και γενικώ χωρίς πολιτισμό δεν γίνεται όλα αυτό. Δεν έχει συνέχεια και δεν έχει και διεύθυνση πνεύματος που λέγαμε και νωρίτερα Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε Εδώ τελειώνουμε, αύριο είναι η τελευταία μας μέρα γιατί αρχίζουμε άδεια, θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο okay, Θα είμαστε και αύριο εδώ live live live Μετά θα έχει κάτι όλε όλες τις άλλες μέρες Οπότε τώρα επειδή έχουμε πέσει και λίγο έξω για να σας ρίξουμε για το μαγαζίνο Πάμε στο λαό Και θα τα υπόλοιπα, υπόλοιπα αύριο, αύριο Ναι Έχω μια ώρα, ρε παιδί μου. Να πούμε τι δουλειά είναι. Τι να κάνω, κύριε. Συγγνώμη κιόλας, δεν είμαστε πάνω από το τηλέφωνο για σας. Να είσαι άλλη φορά, γιατί θέλω, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσει. Μία είναι πότε θα γίνει υπουργό, εσύ μέσω του κούλι. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν δω ότι ξεπέφτω επαγγελματικά. Έτσι δεν γίνεται συνήθω. Έτσι γίνεται, ναι. Γιατί τώρα ποιο άλλο έχει σειρά από το Sky να γίνει βουλευτή. Από το sky, Σε... από... Από... Από το sky yeah. για να σκεφτώ πρόχειρα, ο οικονό μου. Μόνο no, no. μια παραβρέσκτητα κολομένη. Μην βάζετε ενώ... κύριε το ΣΑΝ, μην βάζετε το ΣΑΝ, αφού είστε σκέτο π**κες και το ξέρετε. Αυτό το ξέρω. Ε, ωραία, τότε μην βάζεις το ΣΑΝ. Ναι, δίκαιο. Αυτά però... λέω, εμείς πότε θα περιμένουμε, πότε θα... Όταν θα γυρίσουμε. Ε, είναι ψιλοπούτσες, δηλαδή, με πέρας φατή. Ναι, καλά να περάσετε και να μαδρύσουμε τα κολαράκια. Τι θα κάνουμε. Αντιγιά. Αντιγιά. Αποστολή καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Να Να'σαι καλά. Το Σεπτέμπρ με το καλό να σας δούμε και τους δύο. Να μας ακούσετε ε. μάλλον, ναι. Δε μου λε, έχεις ακούσει τίποτα ότι ο Μπογδάνος έχει κουμπάρο το Καλογρίτσα. Όπως το ο Φεδωρικάκος λέει, κουμπάρος του το Καλογρίτσα. Όπα. Οπα. Οπα. Οπα οπα. Οπα. Οπα, οπα, οπα νά τα. Νά τα. <χει> <Δεν> με νοιάζει <χει> αν είναι αλήθεια αυτό, με νοιάζει έτσι, να πούμε τη μαχεία. μπράβο. να πορεία Απαγορεύεται, ρε φίλε. Λυπάμαι. Δηλαδή, ακόμα και οι πορείε αυτέ, είδε η κυβέρνηση παίρνει και μέτρα που δεν συμφέρουν. συμφέρουν. εσύ ήθελε να ευχαριστήσει τώρα. Δεν γίνεται. Ε, βέβαια. Θέλω να μαζέψω 500.000 κόσμο, οι να είναι Δεν γίνεται. Να... Δεν έχει. Δεν, δε, δεν τον νοιάζουν και τα ευχαριστώ. Είναι σεμνό. Άσε που τα λέει ο ίδιο τον εαυτό του, πόσο καλό είναι και σοβαρό. Ή, ή στέλνει τον άλλο το γύμνο σάλια του το, το, το συστήματο, τον το ανοχιλέκο. Αυτό ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι ηγετικό. Το μεγάλο περίπατο που ξαναπηγαίνει τα πόδια, δηλαδή. Στο μεγάλο περίπατο πήγαινε και άμα χωρά, μπαίνει. Άμα χωρά, μπαίνει. Μεγάλο περίπατο, μεγάλο περίδρομο. Βεβαίω. Είπε μεγάλο περίδρομο. Να και κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. <συσχεσί> Βέβαιος, Ωραίο. το Εφάνταστο. Από Κέρκυρα τηλεφωνό. Μπράβο Θα ήθελα να <συσκλώσαι> δώσω το βήμα να ενημερώσω λίγο Τους ακονατές Γιατί το έχετε στην Κέρκυρα Ο Μητσοτάκης μαζί με το επιτελείο του για να τους και ο κορονοϊός θα έρθει και όλα θα έρθουν να στον Ερημίτη Ο Ερημίτης είναι ένα οικοσύστημα δραστική περιοχή Είναι από μια σκανδάλων Έχουν βγάλει ναυτικό χειρό από εκεί Έχουν ξεκίνησε ήταν απαραίτητο. Είναι μια δημόσια γη γενικά που ξεπουλάτε και το Σάββατο έχουμε κινητοποιήσει. Γενικότερα, έχουμε όλοι φορές στην Κέρκια κινητοποιήσει κατά τη κυβέρνηση, αλλά έχουμε και συγκεκριμένα για τον Ερημίτη. Ε, έχουμε για τον Ερημίτη τις 11 το πρωί στην πόλη τη Κέρκια και τις 5 η ώρα στι Σινιέ. Αυτό που γίνεται είναι ένα ξεπούλημα δημόσια περιουσία και εμεί δεν θέλουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε για μα, για τα παιδιά μα, γιατί είναι ζωή για μα και δεν είναι κανένα συμφέρον οικονομικό, απλώ είναι καθαρά περιβαλλοντικό. συμφέρον και θέλουμε να προσπαθήσουμε να τον έχουμε για όλους μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, με Σε Τσακώλα είναι. Ητο άδωνε ότι γίναμε κράτο και ηρού. Σκάτα. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό το γέλιο που ακολουθεί, το βάλατε εσεί στα μοντάζι, έτσι έγινε. Α, δεν θα σου πω. Μ' αρέσει πιο πολύ έτσι να, να πιστεύει διάφορα. Εντάξει. Ε, τον έχω ικανό βεβαίω. Καλά, ναι. Αυτή η άριστη τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν γνωρίζει στοιχειώδη μαθηματικά. Α το διάλογο. Σε λίγο ναι, θα ότι δεν είναι και άριστη, ότι είναι ζώα. Όχι, λοιπόν, η Μενζόνη υπολόγισε ότι. Μάτσι, γουρούνια, δολοφόνη, συγγνώμη, μου Ναι, ταιριάζει. Υπολόγισε ότι το 10% του 205.000 που ήταν οι στο των το 19 είναι 3.500. Ω, τι θες τώρα. Μα καλά, δεν τρέπονται και βγαίνουν και λένε Παιδί, Καλά. I'm <laughs>